όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Η Ιωάννου Γρυπάρη, Σκαραβέη, 1894-1899. Βαρτάκου. Πλάι στο δαρείο κάθεται η μάργελη απάμη. Και ενώ του λύνει η δονή τα γερικά του γόνα, τον χτυπάει στο μάγουλο με ρόδινη παλάμη. Και τα λοχέρι απ' την κορφή του παίρνει την κορώνα. Μέρα γι' αυτόν καλοκαιρνεί με σεβαρή χειμώνα, ότι τον κάμη γίνεται και θέλει ό,τι του κάμη. Τον επεθαίνει ενώ τον ζει, Παραμυθιού γοργόνα που από το γέμα τη καρδιά στερνίζει δράμη και σμίγει τρίχα των μαλιών. Η φλουροκαπνισμένη, Μάσπρα μαλιά τη μέση της, τη, τη γέρου τη φίγγει. Αγκαλιά κι ατίμητο ζουνάρι. Τώρα στα μάτια των θορύβασια, Σαν να ρουφάει με τρελοπόθο ποιητού τ' ανέγκυχτο φεγγάρι. Βλέπει. Στου γέρο τη μορφή, το γιο του που αγαπάει. Υπνουδάκρια. Μπρόβαλε, μέρα Λιβανή, κι ονειροξε διαλύτρα, να διώξει τα ισκιώματα του ύπνου από κοντά μου. Μπρόβαλε, μέρα, κοίμησέ την ύπνοφαντασιά μου, που ενώ κοιμούμε ξαγρυπνά η νυχτοπαρορήτρα. Γιατί για γιατί χλωμού σαν μαραμένα κύτρα, με στα παράξενα πολύ κι άγρια πολύ όνειρά μου. Είδα και τους πενήντα γιους του παλαιού πριά μου και την εκάβη επάνω τους, βουβή μυρολογίτρα. Δάκρυ δεν είχε στο στεγνό γεροντικό της μάτι και μόσχο να ξεθύμαστο τον πόνο της εκράτη μέσα στα στήθια της κλειστών από τους παλιούς του χρόνους. Μα εσύ, καρδιά μου, πέτρινη για τα δικά σου πάθη, δάκρυ αρχινά στον ύπνο σου, να χύνεις για άλλου πόνους Σα σταλαχτείτες του γκρεμνού Απ' τη σπηλιά στα βάθη Αλαφροί Και νεραϊδοπαρμένη. Πόχες λουστή σε εξωτικιά Και γαρα ναύρα. Που ξύπνια ονειρεύεσαι Και λάγοκυμισμένη, Κόκκινα βλέπεις τα χλωρά Και κάτασπρα τα μαύρα Με την ουφρή Σε πράσινο τη καλισμένη Με φλέβες άλικες Εχθές και πάλι σε ξανάβρα Τάκραχτα τα μεσάνυχτα Να είσαι ρωτεμένη Μόλι του ήλιου της κοιμεί Τη φλόγα και τη λαύρα. Και ζήτησα στα πέτρινα τα χείλη της να βάλω, φιλή, σαν ψυχομάχημα αρματολού μεγάλο. Μα έξαφνα γέλιο ακράτητο τη παρταράει το σώμα. Φεύγει ο βραχνά που πλάκωνε το βάρηπνο στο μάχη. Ξυπνώ και ακούω το γέλιο μου έτσι να τρέχει ακόμα, σαν το κρεμάμενο νερό ανάμεσα από τα βράχη. Τα αστέρια τρεμοσβήνουνε και η νύχτα είναι λίγη Με φως, χλωμό και άρρωστο Οι κάμποι αντιφεγγίζουν Κι ολόγυρά του, όπου στραφεί το μάτι του ξανίγει εδώ κορμιά Εκεί κορμιά, στρωμένα να μαυρίζουν Φίλους και χθρούς ο θάνατος σε ένα τραπέζι σμήγει όπου τα γρίμια ακάλεστα με πίνα τριγυρίζουν. Χαρά στον όπου γλίτωσε, χαρά στον π' φύγει, μα όσου το βόλι εξέσχισε, κοράκια ξανασχίζουν. Κι αξαφνά ορθός ο σαλπιχτής πηδάει ο ελαβωμένος, στριγκή φωνή και σπαραχτήν η σαλπιγκά του βγάζει, που λε τον ίδιο της χαλκό κι όχι αυτιά σπαράζει μα δεν ξυπνάει στο ορθρινό κανένας πεθαμένος. Μόν τα κοράκια φεύγουνε κοπαδιαστά, σαν να είναι των σκοτωμένων οι ψυχές που στα ουράνια πάνε. Αλλι στην κοσμολόγητη τη ζουχραέ τσιγκάνα, εγώ είμαι εγώ που μια βραδιά μεσάγιο μοναστήρι, με λιβανίζαν με χρυσό παπάδε στη μιατήρι μπρο την εικόνα του Χριστού, μπρο του Χριστού τη μάνα. Κλείσετε μάτια, Μάργελα, σβηστείτε μάτια πλάνα, που στην υγιά σα έπινε απτάγιο το ποτήρι, ογούμενο. Και το χορό σηκώνονται να σύρι και όταν ακόμα σήμενεν η αυγινή καμπάνα Τώρα με κράζουν τα μωρά γριά καλαμοβίζω Όταν στους δρόμους σα σκυλή να βρω τροφή γυρίζω Γιατί τα χνότα μου βρωμούν σαν τη σταφή στο χώμα Πρώτα βαμμένα με κοινά τα ωραία μου δαχτύλια Τώρα στο κρύο μελανά και από συνήθεια ακόμα κρούσταλα Ξύλα, τα χτυπώ, σαν καρυδαίνια ζήλια. Ευκάτα η θάλασσα η μακραντιλαλουσα Στρωτή περίσχια απλώνεται, Σας μαραγδένει η κάμπη. Τρίσβα θα βγει, Απόκριφη, στην άβυσσό της λάμπη, Όταν τα κύματα στρωθούν, Και πέσει η αναρούσα. Δίχως τραγούδια η αλκιών, Πετάει και λαδούσα, Γιατί στα δάση των φυκιών, Που βόσκει υποκάμπι Μες στα κοράλια, Ανάμεσα στα συντεφένια θάμπη τη Μαργαριταρόριζα κοιμάται η Μούσα, η Μούσα. Τη λύρα για παντοτινό προσκεφαλό τη έχει, να ακούει και στον ύπνο τη, σαν όνειρο, να τρέχει καινούριο πάντα ο αντίλαλος από τα παλιά τη πάθη. Κι ο ήλιο όλο του το φως επάνω τη μαζεύει, θαρή και είναι ο φάωνας. μετάνιωσε και στάθη και της νεκρής αγάπης του την κεφαλή χαϊδεύει. Μελτέμι. Αδράσει ο ήλιος ο αψής Τα κόσεις το χορτάρι Στο κάμα το μεσημερνό αχνίζουν τα χαλίκια Και πριν την ιστερνή δροσιά Η λαύρα να τους πάρει Την αρμυρή τους μυρωδιά Γύρω σκορπούν τα φύκια Φωλιά καμίνη αφήνοντα. Και τη τεριάς τα ρίκια Παίρνουν τα φίδια Στο νερό Τις μιναριές ζευγάρι Κι όπου διπλά καθρεφτιστά Κοιμούνται τα καήκια Μόνοι ανεμίζουν μάρμαρο Τη θάλασσα γλάρη. Ξάφνου Κρυφός παροξισμό, Το κύμα λιανό τρέμει Κι η θάλασσα η στρωτή Στο σύγκριο μελανιάζει Γιατί θεριό απανηχτά πλακώνει το μελτέμι στην πρώτη ογλάρος ρουφαλιά από ψηλά χουγιάζει και σπάνοντας μαφροδροσιά το κύμα το γεμάτο γυρνούν τα φύδια στη στεριά κι η σμιναριές τον πάτο <Τι>